Η φύση έχει κάνει σε τέτοιο βαθμό του ανθρώπους ίσους ως προς τις ικανότητες του σώματος και του νου, ώστε ακόμα και αν μπορεί κάπου-κάπου να βρεθεί κάποιος εμφανώς δυνατότερο ή πιο εύστρο από κάποιον άλλο, ωστόσο, όταν συνυπολογιστούν όλα, η διαφορά μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι τόσο αξιοσημείωτη που να μπορεί κανεί να αξιώνει για τον εαυτό του οποιοδήποτε ωφέλημα το οποίο κάποιο άλλος να μην μπορεί εξίσου καλά να αξιώσει. Διότι σε ό,τι αφορά τη σωματική δύναμη, ο πιο αδύναμο έχει τη δύναμη να σκοτώσει τον δυλατότερο, είτε με δόλο είτε συνασπιζόμενο με άλλου που διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν. Και ω προ τι νοητικέ ικανότητε, αν εξαιρεθούν οι τέχνε που θεμελιώνονται στι λέξει και ιδιαίτερα η δεξιότητα να βαδίζει κανεί σύμφωνα με γενικού και αλάνθαστους κανόνε, η οποία καλείται επιστήμη και την οποία ελάχιστοι μόνο διαθέτουν και για λίγα μονοθέματα, επειδή ούτε για έμφυτη ικανότητα πρόκειται. Ούτε αποκτάται όπω η σοφροσύνη μέσω τη παρατήρηση των πραγμάτων. Ω προ τι νοητικέ ικανότητε, λοιπόν, διαπιστώνω ότι υφίσταται ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, μεγαλύτερη ακόμη από την ισότητα σε σωματική δύναμη. Πράγματι, η σοφροσύνη δεν είναι παρά εμπειρία που σε ίσο χρόνο κατανέμεται εξίσου σε όσου ανθρώπου ασχολήθηκαν εξίσου με τα ίδια πράγματα. Εκείνο που ίσω κάνει μια τέτοια ισότητα να φαίνεται απίστευτη δεν είναι παρά η έπαρξη κάποιων για τη σοφία του. Και αυτοί, όλοι σχεδόν, νομίζουν ότι τη διαθέτουν σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι αγρίκοι, στου οποίου συμπεριλαμβάνουν όλου του υπόλοιπου, εκτό από τον εαυτό του και λίγου ακόμη που θαυμάζουν είτε λόγω τη φήμη του είτε επειδή τα πάνε καλά μαζί του. Διότι η φύση των ανθρώπων είναι τέτοια, ώστε ακόμα και αν παραδεχτούν ότι υπάρχουν πολλοί πνευματοδέστεροι ή εφραδέστεροι ή πολυμαθέστεροι από του ίδιου, δύσκολα θα πιστούν ότι υπάρχουν πολλοί εξίσου με αυτού. Και τούτο επειδή το δικό του πνεύμα το γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ενώ τον άλλον από απόσταση. Αυτό όμω αποδεικνύει μάλλον ότι επί του προκειμένου οι άνθρωποι είναι ίσοι παρά ότι είναι άνηση. Διότι κατά κανόνα η ασφαλέστερη ένδειξη για την ίση διανομή οποιουδήποτε πράγματο είναι το ότι ο καθένα είναι ικανοποιημένο με το μερίδιο του. Αυτή η ισότητα ικανοτήτων γεννά και ίσε ελπίδε για την επίτευξη των σκοπών μα. Κατακολουθία. Αν δύο άνθρωποι, όποιοι κι αν είναι, επιθυμούν το ίδιο πράγμα, χωρίς εντούτοις να μπορούν αμφότεροι να το αποκτήσουν, γίνονται εχθροί. Και στην πορεία προς το σκοπό τους, που είναι κυρίως η αυτοσυντήρηση, αλλά και ορισμένες φορές η ευχαρίστησή τους μόνο, προσπαθούν να καταστρέψουν ή να υποτάξουν ο ένας τον άλλον. Αλλά ενώ ένα εισβολέα δεν έχει να φοβηθεί παρά τη δύναμη ενό μοναδικού ανθρώπου, αυτό που καλλιεργεί, κτίζει ή κατέχει ένα τόπο άνετο, θα πρέπει να αναμένει ότι πιθανότατα κάποιοι θα καταφτάσουν έτοιμοι και με δυνάμει συνασπισμένε για να του αφαιρέσουν και να του στερήσουν όχι μόνο το προϊόν τη εργασία του, αλλά και τη ζωή την ίδια ή την ελευθερία του. Με τη σειρά του, βέβαια, και ο εισβολέα θα διατρέχει στη συνέχεια τον ίδιο κίνδυνο από άλλου. Ο λογικότερο τρόπο για να εξασφαλιστεί κανεί από αυτήν την αμοιβαία αβεβαιότητα είναι να προκαταλάβει του άλλου. Το να κυριαρχήσει δηλαδή με τη βία ή με την κολακία πάνω σε όσο το δυνατόν περισσότερου ανθρώπου, μέχρι που να πάψει να διακρίνεται κάποια άλλη δύναμη ικανή να τον θέσει σε κίνδυνο. Πράγμα που δεν ξεπερνά τα όσα απαιτεί η αυτοσυντήρηση και όσα είναι γενικά επιτρεπτά. Ωστόσο, επειδή κάποιοι επιδιώκουν κατακτήσει πέραν των όσων απαιτεί η του. Για να απολαμβάνουν την αίσθηση ισχύω που αυτέ του προσφέρουν, αν οι υπόλοιποι, που κατά τα άλλα θα ήσαν ευτυχεί και σε μετριοπαθέστερα όρια περιορίζονταν στην άμυνα και δεν επέκτηναν επίση με κατακτήσει την ισχύ του, σύντομα δεν θα ήσαν σε θέση να επιβιώσουν. Συνεπώ, μια τέτοια αύξηση τη κυριαρχία πάνω στου υπολείπου, όντα αναγκαία για τη συντήρηση του ανθρώπου, θα έπρεπε να είναι επιτρεπτή. Επίση, από τι κοινωνικέ συναναστροφέ. Οι άνθρωποι δεν αντιλούν ευχαρίστηση. Αντίθετα, αισθάνονται έντονη δυσαρέσκεια όταν δεν υπάρχει κάποια δύναμη ικανή να του επιβληθεί. Διότι ο καθένα απαιτεί από τον συνομιλητή του να τον εκτιμά τόσο όσο ο ίδιο αξιολογεί τον εαυτό του. Και φυσικά σε κάθε ένδειξη περιφρόνηση ή υποτίμηση, προσπαθεί με όση τόλμη διαθέτει, και αυτή η τόλμη ανάμεσα σ' όσου δεν συγκρατεί κάποια κοινή εξουσία είναι αρκετή ώστε να του οδηγήσει σε αλληλοεξόντωση. Να αποσπάσει μεγαλύτερη αναγνώριση της αξίας του από όσου τον καταφρονούν, προκαλώντας τους κακό και από τους υπόλοιπου με το παράδειγμα των προηγούμενων. Έτσι, στη φύση του ανθρώπου διακρίνουμε τρεις πρωταρχικές αιτίες διαμάχης. Πρώτον, τον ανταγωνισμό. Δεύτερον, τη δυσπιστία. Και τρίτον, τη δόξα. Η πρώτη οθεί του ανθρώπου να επιτίθενται για το κέρδο. Η δεύτερη για την ασφάλεια. Και η τρίτη για τη φήμη. Στην πρώτη περίπτωση, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βία. Για να κατεξουσιάζουν του άλλου μαζί με τι γυναίκε, τα παιδιά και τα κοπάδια του. Στη δεύτερη, τη χρησιμοποιούν για να υπερασπιστούν τα ίδια αυτά πράγματα. Στην τρίτη, καταφεύγουν σε αυτήν για μηδαμινότητε, όπω μια λέξη, ένα χαμόγελο, μια διαφορετική γνώμη ή οποιοδήποτε άλλο σημείο υποτίμηση του προσώπου του, είτε άμεσα είτε ανακλαστικά μέσω τη υποτίμηση του γένου, των φίλων, του έθνου, του επαγγέλματο ή του ονόματό του. Είναι λοιπόν φανερό ότι όσο οι άνθρωποι ζουν χωρίς μια κοινή εξουσία που θα τους κρατούσε όλους υποταγμένους, βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου. Και μάλιστα, αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος των πάντων εναντίον πάντων, διότι ο πόλεμος δεν συνίσταται μόνο σε μάχες ή στην έμπρακτη σύγκρουση, αλλά καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η βούληση για ένοπλη αναμέτρηση είναι επαρκώς γνωστή. Συνεπώς, η βουληση για ενοπλη αναμετρηση ειναι επαρκως γνωστη συνεπω η εννοια του χρόνου Πρέπει να ληφθεί υπόψη στον προσδιορισμό τη φύση του πολέμου, όπω λαμβάνεται υπόψη και στον προσδιορισμό τη φύση μια κακοκαιρία. Όπω η φύση μια κακοκαιρία δεν έγκυται σε μια ή δυο αλλά σε μια ευκρινή τάση να συνεχίζονται αυτέ επί πολλέ συναπτέ ημέρε, έτσι και η φύση του πολέμου δεν έγκυται στη δεδομένη ένοπλη αναμέτρηση, αλλά σε μια φανερή προδιάθεση αναμέτρηση, για όσο χρόνο δεν υφίστανται εγγυήσει περί του αντιθέτου. «Κάθε άλλο χρόνο είναι η ειρήνη». συνεπώς, με τα επακόλουθα μια εποχής πολέμου, όπου κάθε άνθρωπος είναι εχθρός κάθε άλλου ανθρώπου, είναι και τα επακόλουθα μια εποχής, όπου οι άνθρωποι ζουν χωρίς άλλη ασφάλεια... Πέραν εκείνη που του παρέχει η δύναμη και η εφευρετικότητά του. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν έχει θέση η εργατικότητα, αφού η καρπή τη είναι επισφαλή. Και κατ' επέκταση δεν έχει θέση η καλλιέργεια τη γη, η ναυσιπλοεία, η χρησιμοποίηση εμπορευμάτων που εισάγονται μέσω των θαλασσών, τα άνετα κτίρια, τα εργαλεία μετακίνηση όσων αντικειμένων απαιτούν μεγάλη δύναμη για να μετατοπιστούν, η γνώση τη επιφάνεια τη γη, η μέτρηση του χρόνου, οι τέγνε, τα γράμματα, η κοινωνία και μόνο το υπέρτατο κακό έχει θέσει. Δηλαδή, ο διαρκής φόβος και ο κίνδυνος του βίαιου θανάτου. Ο ανθρώπινος βίος είναι μοναχικός, ενδείσ, βρομερός, κτηνόδης και βραχής. Μπορεί να φαίνεται παράξενο σε κάποιον που δεν έχει σταθμίσει καλά αυτά τα πράγματα, το γεγονός ότι η φύση διαιρεί έτσι τους ανθρώπου και τους παροθεί να αλληλοσυγκρούονται και να αλληλοεξοντώνονται. Γι' αυτό είναι ενδεχόμενο να δυσπιστεί σε αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει από την ανάλυση των παθών και να επιθυμεί να το επαληθεύσει εμπειρικά. Α αναλογιστεί, λοιπόν, ότι όταν ο ίδιο ετοιμάζεται να ταξιδέψει, οπλίζεται και επιδιώκει να έχει καλή συνοδεία. Ότι όταν πέφτει να κοιμηθεί, αμπαρώνει τι πόρτε και ότι ακόμη και όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι του, κλειδώνει τι κασέλε του. Όλα αυτά, μάλιστα, τα κάνει γνωρίζοντα ότι υπάρχουν νόμοι και ένοπλη δημόσια αξιωματούχοι. Για να εκδικηθούν την κάθε αδικία που θα υποστεί. Τι γνώμη έχει λοιπόν για του συμπολίτε του, όταν υπεύει ένοπλο και αμπαρώνει τι πόρτε του σπιτιού του. Τι γνώμη για τα παιδιά του και του υπηρέτε του, όταν κλειδώνει τι κασέλε του. Δεν κατηγορεί με αυτέ τι πράξει του την ανθρωπότητα τόσο όσο την κατηγορώ εγώ με τα λόγια μου. Αλλά κανεί από του δυο μα δεν κατηγορεί την ανθρώπινη φύση αυτή καθεαυτή. Οι επιθυμίε και τα άλλα ανθρώπινα πάθη δεν είναι αμαρτήματα καθεαυτά ούτε άλλωστε είναι οι πράξις που απορρέουν από αυτά τα πάθη αμαρτήματα μέχρι να γίνει γνωστός ένας νόμος που να τις απαγορεύει. Και τέτοιο πράγμα δεν είναι δυνατόν όσο του να δημιουργηθούν οι νόμοι. Αλλά οι νόμοι δεν μπορούν να δημιουργηθούν πρότου συμφωνηθεί από κοινού ποιο πρόσωπο θα τους θεσπίσει. Επιπλέον συνέπεια του πολέμου όλων εναντίον όλων είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι άδικο. Οι έννοιε του ορθού και του σφάλματο Τη δικαιοσύνη και τη αδικίες δεν έχουν εδώ καμιά θέση. Εκεί όπου δεν υπάρχει κοινή εξουσία δεν υπάρχει νόμος και εκεί όπου δεν υπάρχει νόμος δεν υπάρχει και αδικία. Στον πόλεμο οι δύο ύψιστε τεσσαρετές είναι η δύναμη και η απάτη. Η δικαιοσύνη και η αδικία δεν συγκαταλέγονται ούτε στις πνευματικές ούτε στις σωματικές μας ιδιότητες. Αν ανήκαν σε αυτές θα ενυπήρχαν και σε έναν άνθρωπο που θα ζούσε μόνος του στον κόσμο. Όπω ακριβώ ενυπάρχουν οι αισθήσει και τα πάθη. Ωστόσο, πρόκειται για χαρακτηριστικά που σχετίζονται με του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία και όχι κατά μόνας. Μια περαιτέρω συνέπεια τη κατάσταση πολέμου είναι ότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία, ούτε κυριότητα, ούτε σαφή διάκριση ανάμεσα στο δικό μου και στο δικό σου. Και στον καθένα ανήκει οτιδήποτε μπορεί να αρπάξει και μάλιστα για τόσο διάστημα όσο μπορεί να το διατηρήσει. Αυτά λοιπόν για τη ζωφερή κατάσταση στην οποία η φύση του από μόνη της τοποθετεί τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως μια δυνατότητα να βγουν οι άνθρωποι από αυτήν, δυνατότητα που εδράζεται κατά ένα μέρος στα πάθη και κατά ένα μέρος στον λόγο. Τα πάθη που οθούν τους ανθρώπους προς την ειρήνη είναι ο φόβος του θανάτου, η επιθυμία των πραγμάτων που απαιτούνται για μια άνετη διαβίωση και η ελπίδα ότι αυτά θα αποκτηθούν με την εργατικότητα. Ο ορθός λόγος προβάλλει τους κατάλληλους όρους για ειρήνη έτσι ώστε οι άνθρωποι να οδηγηθούν σε συμφωνία. Αυτοί οι όροι αποκαλούνται αλλιώτικα νόμοι της φύσης. Οι ζωφερές σελίδε που ακούσαμε είναι σχεδόν ολόκληρο το περίφημο 13ο κεφάλαιο από τον Λεβιάθαν του Τόμας Χόμπς, σε μετάφραση του Γρηγόρη Πασχαλίδη και του Εμίλιου Μεταξόπουλου. Περιγράφεται σε αυτές τις σελίδες υποτίθεται η φυσική προπολιτική κατάσταση του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι σαν σε ενόραση, περιγράφεται το ακριβώς αντίθετο. Η τρέχουσα, ακραία, ληστρική φάση του καπιταλισμού και ο άγριος ανταγωνισμός, ο πόλεμος όλων εναντίον όλων που προϋποθέτει. Την επόμενη φορά θα ακούσουμε ένα εντελώς διαφορετικό κείμενο, το οποίο θα μπορούσε να ήταν και η ηθική βάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και στις αμέσως επόμενες εκπομπές... Θα αναχθούμε στις απαρχές. Θα προσπαθήσω να δώσω ένα σκίτσο του τι ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο του Ζαν Ζακ Ρουσό. Βεβαίως, ο Καντ, όταν διάβασε Ρουσό, προειδοποιούσε επίμονα πια τον εαυτό του, λέγοντας «Πρέπει να διαβάζω Ρουσό μέχρις ότου η ομορφιά της εκφρασής του, παύσει να μου αποσπατελείω στην προσοχή», και μόνο τότε μπορώ να έχω πάνω του μια λογική εποπτεία. Άρα λοιπόν αυτό που σχεδιάζω να κάνω είναι για πολλούς λόγους σχεδόν αδιανόητο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.